Από την Αθήνα ως τον Πειραιά ακούσαμε ένα παραδοσιακό το, από την χοροδία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και πάμε λοιπόν στο δεύτερο CD αυτού του εξαιρετικού έργου Λευκόματος όπως θέλετε το το οποίο η Επιτροπή Πολιστικών Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά από το 2007 μέχρι το 2013 στο Studio Sigma ηχογραφούσε, δεν πωλείται αλλά διανέμεται δωρεάν όλη αυτή η εργασία, γι' αυτό και το Air και εγώ αποφασίσαμε να κάνουμε αυτές τις εκπομπές, ούτως ώστε όσοι θέλουν να μπορούν να ηχογραφήσουν τα τραγούδια αυτά και να τα ακούνε σε διαφορετικούς χώρους και χρόνους, άλλωστε μας το προσφέρει η τεχνολογία. Ε, θα ακούσουμε τα 10 από τα 17 τραγούδια ε, σε αυτή την εκπομπή και τα υπόλοιπα 7 θα τα ακούσουμε σε μια τρίτη εκπομπή γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να διαβάσουμε και μερικά από όσα υπάρχουν στο βιβλιαράκι που συνοδεύει αυτή τη δουλειά. Το κείμενο αυτό το έγραψε ο Δημήτρης ο ο οποίος ήταν και η ψυχή αυτού του εγχειρήματο. Ε, και νομίζω αξίζει τον κόπο, ε, γι' αυτό και μαζί με τις μελωδίες θα πούμε και μερικά ακόμη πραγματάκια. Υπότιτλοι Κάτω στον πύργο στα καμίτια, στα καμίνια η αλλιω Μάτια βουρκωμενα του Νίκου Κάτσου η στίχη, του Στάυρου Ξαρχάκου η μουσική και εδώ το ερμηνεύσαν ο Τάσος Δημάκος ο Δημήτρης Ταθακόπουλος, η Ευανθία Βαβουλιώτη και η Δέσποινα ρεθυμιοτάκη. Ακούμε από το δεύτερο CD ορισμένα τραγούδια, Τα είπαμε να θα ακούσουμε τα δέκα, είναι όλη η δουλειά, να θυμίσω ότι λέγεται αμυγδαλάκι τσάκισα και είναι τραγούδια από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και βέβαια ο δικηγορικός Υλουγκοσπηριά θα μπορούσε το δεύτερο CD αυτής της ε, πολύ όμορφη δουλειά να αφορά ¡Don το Πασά λιμάνι, στο λιμάνι μέχρι το Πασά και στο βράδυ σε μια βάρκα μπήκαμε να πάμε τσάρκια Μέρη. Στο πανίκα φως μόνη, εγώ κρατούσα το τιμόνι. done. Ένα τραγούδι από τη «Ζέα στο λιμάνι» του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και του Γιάννη Παπαϊωάννου, που το ερμήνευσαν οι δέσποινα Ρεθιμιωτάκη να και βέβαια η χοροδία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Και να πω για άλλη μια φορά ότι όλη η μουσική σε όλα τα τραγούδια και βέβαια οι ερμηνευτές δεν είναι επαγγελματίε, άσχετα αν βέβαια κάποιοι από αυτού μπορεί να τραγούδησαν και λίγο πιο επαγγελματικά, αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό που λέμε οι επαγγελματίες, τραγουδιστές κλπ. Ε, πάμε να ακούσουμε και τη μοδιστρούλα. Σα λες τα πλέξα και εγώ Με μια ξανθιά μικρούλα Σα λες τα πλέξα και εγώ Με μια ξανθιά μικρούλα Που έχει μάτια έξυπνα Είναι και μόδι στρούλα. Που έχει μάτια έξυπνα να είναι και μοδιστρούλα. Είναι τώρα λίγος καιρός όπου την αγαπάω Και το στη να πάω. Και μου είχε κέμα το Θεό στη μάνα της να πάω. Η μοδηστρούλα του Γιάννη του Παπαϊωάννου που ερμήνευσαν εδώ ο Δημήτρης ο Σταθακόπουλος και η Χοροδία. Και στο σημείο αυτό να πούμε λίγο για τον Πειραιάς, στο χρόνο και τον χώρο, οι μουσικές του μνήμες όπως είναι και το σχετικό κειμενάκι που συνοδεύει όλη αυτή τη δουλειά. Γιατί, όπως αναφέρει και ο Πανάγος στο βιβλίο το Πυρεεύ, πολλοί αρχαίοι συγγραφείς στην προσπάθειά του να ενισχύσουν τον ισχυωτικό χαρακτήρα του Πυρεά, ετιμολογούν τη λέξη Πυρεύ από το Περεεύ, που σημαίνει περατάρις ΠΟΡΘΜΕΦΣ αυτός που αναλαμβάνει να, πειρα, να περάσει έναν αμοιβή με το πλεούμενό του κόσμο στην αντίπερα όχθη. Με εναλλαγή, βέβαια του ε σε έψιλον, Μάλιστα κατά τον Δραγάτση και τον Χατζή το όνομα αυτό ήταν αρχικός προσιγορικό, το οποίο μεταβλήθηκε σε το Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι Πειραιός ονομαζόταν και το αρχαίο λιμάνι της Κορίνθου, καθώς και το γνωστό μας Πέραμα, από το εκεί Πορθμίο, η άκρη της Αλαμίνα στην απέναντι από τα Μέγαρα Ακτή, ενώ πέραμα επίσης λέγεται και το βιωτικό ακροτήριο στο νοτιοανατολικό κέρας του στενού του εβοϊκού και άλλα όμως. Αντιρρήσεις για τα παραπάνω που είπαμε διατύπωσε ο Κύρις ενώ κατάλλουσε ονομασία Πειραιεύς παράγεται από το Πέραν, επειδή κατά την αρχαιότητα μεταξύ Αττικής και Πειραιά μεσολαβούσε ένα ένας και άβατος τόπος, με αποτέλεσμα ο Πειραιάς να, θεωρείται, να θεωρούνταν τότε χωρισμένος από την υπόλοιπη ατική και νησιάζων ευρισκόμενος στην αντίπερα όχθη. Περαία ονομάζονταν κατά την αρχαιότητα οι στην αντίπερα όχθη ευρισκόμενοι τόποι, όπως επί παραδείγματι το Πέραντο Ιορδάνη Ποταμού Τμήμα της Παλαιστίνης, η Έναντι της Ρόδου Μικρασιατική Περιοχή, η Έναντι της Τενέδου Παραλία της Μησίας, η Περαχώρα της Κορίνθου, μία Πολύχνη τη Ερίας βέβαια, η γνωστή Περαία της Θεσσαλονίκης, το προάστιο της Μύρνης Κορδελιό και λοιπά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Σε κάθε περίπτωση, είτε με τη μία είτε με την άλλη ετυμολογία της λέξης Πυραιάς, επιβεβαιώνεται η άποψη των γεωλόγων, σύμφωνα με την οποία η πυραϊκή Χερσόνησος, κατά το τέλος της τριτογενούς περίοδου, χωρίστηκε από την Αττική με θαλάσσια ζώνη, η οποία αργότερα, κάτω από την τέταρτογενή περίοδο, μεταβλήθηκε με τι προσχώσει σε ελόδη περιοχή και ονομάστηκε Αλίπεδον ή Αλέ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν φυτογενή πετρώματα και έτσι να εμποδίζεται η ανάπτυξη τη γεωργική παραγωγή. Από τι μέχρι σήμερα ανασκαφέ, φαίνεται ότι ο Πειραιά κατοικήθηκε προϊστορικά στην εποχή του Μικρολίμανου, Μουνυχία και τη Πειραϊκή, Ρόδων των Αμάραντων. Από τα πλέον αρχαία κατασκευάσματα του Πειραιά είναι η σπηλιά της Αρετούσας, το σιράγγιον σπηλιά του Λαλαούν ή του Παρασκευά στην πρώην πλάσ Βοτσαλάκια και τα λεγόμενα Θεόσπιτα στην περιοχή Σταυρός της Πειραϊκής. Επί εποχής Κλεισθένη, ο Πειραιάς έγινε δήμος και ανήκε στην υποθοοντίδα Φιλή καθώς και στο Τετράκομο Ιράκλειον, τέσσερις δήμοι που τιμούσαν με αγώνες τον Ιρακλή. Κατά την προκλασική περίοδο ο Πειραιάς δεν χρησιμοποιήθηκε ως λιμάνι και αιτία βεβαίως ήταν το δύσβατο του αλιπέδου. Την εποχή εκείνη οι Αθηναίοι προτιμούσαν το κερατσίνη τις πρασιές, το θωρικό και το φάλυρο. Ο Πειραιάς αρχίζει να ακμάζει και να χρησιμοποιείται σαν εμπορικό και πολεμικό λιμάνι από τον 5ο αιώνα με τον Θεμιστοκλή, τον εμπνευστή και θεμελιωτή τη ναυτική δύναμη των Αθηνών, ενώ η χρήση του κορυφώνεται με τον περικλή. Σουρωμένο, θα έρθω πάλι παλιά μας γιτονιά, να σου πεις όσο μπούζο καγκί, να σου πεις όσο μπούζο καγκί, μομομορφή διπλοπενιά, σου πάλι, στην παλιά μας γειτονιά. Θα'ρθω για να σε ξυπνήσω Φαλυριώτης Αγγλικιά Με μπουζούκι, με κυθάρα Και με φινό παγλαμα. Με μπουζούκι, με κυθάρα Και με φινό μπαγλάμα Θα'ρθω για να σε ξυπνήσω Φαλυριώτισσα, Η Φαλυριώτισσα είναι ένα τραγούδι του Βαγγέλη Γρυπάρη και του Γιάννη Παπαϊωάννου, που εδώ ερμήνευσε ο Δημήτρη Σταθακόπουλος με την χοροδία του Δικηγορικού Συλλόγου του Πύρεα. Και να πούμε ακόμη για αυτή την ιστορική αναδρομή στον Πύρεα, ότι την εποχή του Περικλή ήταν που ο Πειραιάς αναδεικνύεται σε κύριο λιμάνι της Αθήνας και λαμπρή πόλη της κλασικής αρχαιότητας με ναούς, θέατρα, αγορά, στοές, αποθήκες εμπορευμάτων, καταστήματα και σημαντικά κτίρια χτισμένος πάνω σε σχέδιο του υπόδαμου από την του. Τόσο από τον Κλεισθένη όσο και από τον Θεμιστοκλή και τον Περικλή, ενισχύθηκε η έλευση ξένων μετήκων ή παρεπεδήμων για εγκατάσταση στην πόλη, τονιζόμενα ιδιαιτέρως η ασφάλεια και τα οικονομικά ωφέλη που εξασφάλιζε το λιμάνι. Τέσσερις κυρίω βιομηχανικοί κλάδοι αναπτύχθηκαν κατά την κλασική αρχαιότητα στον Πειραιά. Η ναυπηγική, η πλαστική η φαντουργία και η επεξεργασία μετάλλων για πολεμικούς κυρίους σκοπούς με πασίγνωστο το εργοστάσιο Ασπίδων που είχε ο Λυσίας, ο γνωστός δικανικός ρήτορας περίπου το 412 π.Χ. Χάρη στον Θεμιστοκλή υψώθηκαν τα Θεμιστόκλια τύχη, τα οποία περικύκλωσαν την Αθήνα και τον Πειραιά και δίκαια αυτός θεωρήθηκε ο πατέρας της πόλης. Κατά μία παράδοση μάλιστα που μας σώζει ο Παυσανίας, τα οστά του μεταφέρθηκαν από την Μικρά Ασία στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά, όπου ακόμα και σήμερα κατά παράδοση σώζεται ο τάφος του στην ακτή της Πειραϊκής. Από τον ξενοφώντας τα ελληνικά του, μαθαίνουμε ότι ο Πειραιάς αποτέλεσε κέντρο των δημοκρατικών ομάδων και της αντισπαρτιατικής κίνησης, ενώ των. Λόφο της Μουνυχίας δόθηκε μάχη Σπαρτιατών και αντιστασιακών πυρεωτών με νίκη των τελευταίων. Με την έλευση των Μακεδόνων τα οικονομικοπολιτικά κέντρα μετατοπίζονται στην Ανατολή και τα ελληνικά κέντρα παρακμάζουν. Ο δε πυραιάς χρησιμοποιείται σαν εγκατάσταση μόνιμης μακεδονικής φρουρά. Κάποια ακμή γνώρισε η πόλη επί Δημητρίου του Φαλιρέως. 319 με 307 π.Χ. και μάλλον τότε κτίστηκε και η μεγαλοπρεπή σκευοθήκη του Φίλωνους όπου και σήμερα το υπόθηκο φυλάκιο και κτηματολόγιο του Πειραιά. Η πόλη και το λιμάνι της έκτοτε ακολουθούν την τύχη της Αθήνας, υποτασσόμενοι στους Ρωμαίους και δίνοντας την πρώτο καθηδρία στο λιμάνι της Δήλου μέχρι την πρώτη καταστροφή της από τον Ρωμαίο Σύλλα το 86 π.Χ. και τις μεταγενέστερες από τους Γότθους και τους Σερούλου το 267 με.Χ. και πάλι από τους Γότθους του Αλλάριχου το 395 με.Χ. Τα περισσότερα, αν όχι όλα τα κτίρια και ή του Πειραιά, καταστράφηκαν και θαύτηκαν κάτω από τόνους χωμάτων ήδη από την εποχή του Σίλα. Και μια όμορφη κοπελά που περνάει τα ψεύτη. και να τσίφθει από την κοκκινιά. Δεν γνωρίζω όμω τα χεμέναν πήρε. Ότι πήρε ό,τι Σίδερο στο χέρι, άσω στη βουνιά. Βάγιο μισό, τη τραβάντια σας τα γωργιά, τη τραβάνια σας τα γορια. Αχ βρες, βάγιο μισό, τη τραβάντια σας τα τη τραβάντια σας τα γωργιά. Το σοκομείο πήγαν σηκοπνί Και η σε αφασία Μα εκείνη η σημασία Που τους έφαγε η Μαρμαγκά Και με άλλο Μαγκά έκανε καλή Αχ βρε πάλι ο νησοφόρια Την τραβάνια σαν τραβάνια στα σταγόρια Αχβρε, ο μισό, πόρια την τραπάνια σα στα γόρια, την τραπάνια σα τα Αχ βρε παλιό μισοφόρια Τη τραβάγιασα στα γόρια Τη τραβάγιασα στα γόρια Ένα θρηλικό τραγούδι που τους στίχους έγραψε ο Αλέκος ο Σακελάριος αυτή η μεγάλη μορφή κυρίως του κινηματογράφου, του θεάτρου και βέβαια με πολλούς στίχους άγβρε παλιο μισοφόρια και εδώ τη μουσική έγραψε ο μεγάλος επίσης Μάνος Χατζηδάκης και το ερμήνευσαν ο Τάσος, ο Δημάκος και η Ευανθία η Βαβουλιώτη. Και μείναμε λίγο εκεί στο, στην εποχή του Σίλα η, η Ατιόνια Πύλη, νομίζω όλοι στον Πειραιά τη γνωρίζουν, στη σημερινή δηλαδή Δραπετσόνα, η Μακρά Στοά, η Πύλη του Άστεως, η Υποδάμιος Αγορά, τα Κονόνια τύχη στην Πειραϊκή, ο Τάφος του Θημιστοκλή στην Πειραϊκή, το Θέατρο της Ζέας και το Διονυσιακό Θέατρο, το Ενφρεατή φωνικών Δικαστήριων, το οποίο το Μάιο του 1998 αναπαράστησε ο δικαιωρικός Σύλληγος Πειραιά, σε θεατρικό έργο εμπνεύσεως του επίτιμου συναδέλφου τους και βραβευμένου ποιητή και λογοτέχνη Δημήτρη Πιστικού σε μουσική σύνθεση του Δημήτρη του Σταθακόπουλου. Ε, το Ασκληπιείον επίσης, ο Ναός του Σωτήρος Διός, ο Ναός της Αρτέμιδο, το σιράγγιον η Σκευοθήκη του Φίλωνος, τα Μακρά Τείχη, η Όλα αυτά εξαφανίστηκαν από προσώπου γης, ενώ ξεχάστηκαν με τον καιρό και οι ονομασίες και η ταύτιση των περιοχών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μέχρι σήμερα μεγάλη σύγχυση για τον σωστό επαναπροσδιορισμό των μνημείων. Θάφτηκαν επίσης από πυρεώτες, επιμελώς κρυμμένα, για να γλιτώσουν την καταστροφή του Σίλα τα χάλκινα αγάλματα που θαυμάζουμε σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά όπως ο μοναδικός χάλκινος Κούρος, η θεά Αθηνά και τα δύο αγάλματα της θεάς Αρτέμιδος για τα οποία ομοίως έχει αναφερθεί στο Πειραιόν, στο παρελθόν και ο Μιχάλης ο Βλάμος. Σαν λιμάνι ο Πειραιάς συνέχισε να χρησιμοποιείται σποραδικά κατά την Βυζαντινή εποχή, αφού τα εμπορικά και τα στρατιωτικά πλοία προτιμούσαν τα λιμάνια της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου και κάπως συστηματικότερα την περίοδο της φραγκοενετικής κατοχής και της Οθαμανοκρατίας. Είναι πια γνωστός με τα ονόματα Πόρτο Λεόνε ή Πορτοδράκος και με αυτά εμφανίζεται στους χάρτες τη εποχή όπως του Γενοβέζο Πιέτρο Βισκόντι, καθώς και στις αναφορές των περιηγητών και των γεωγράφων σαν τους Οθωμανούς Πυριρέης και Ευλιγιά Τσελεμπή. Την ονομασία Πόρτο Λεόνε την οφείλει στο τεράστιο μαρμάρινο άγαλμα λιονταριού πιθανής κατασκευής των κλασικών χρόνων που κοσμούσε την είσοδο του λιμανιού και τον οποίο ο αρχινάβαρχος της Βενετίας, Φραντζέσκο Μόροζίνη, που επισκεπτόταν συχνά με το στόρο του το λιμάνι, άρπαξε το 1688, μεταφέροντάς το στη Βενετία, όπου και βρίσκεται ακόμη και σήμερα. Υπότιτλοι Κάτσε Κυριάκη, ένα τραγούδι του Δημήτρη Γκόγκου που ερμήνευσαν η Ευανθία Βαβουλιώτη και ο Τάσο Δημάκο. Ένα πραγματικά έτσι, τραγούδι διαχρονικό που ακόμη και σήμερα και φαντάζουμε πάντα θα είναι όμορφο και θα συγκινεί. Ε, λέγαμε για την ονομασία Πόρτο Λεόνε και αυτό το τεράστιο μαρμάρινο άκρα που το άρπαξε ο Φραντζέσκο Μοροζίνη και το έχει πάει στη Βενετία όπου είναι ακόμα εκεί και σήμερα. Και είναι γνωστό ότι παρά τις πιέσεις των εκάστοτε πειραϊκών δημοτικών αρχών και φορέων προς τις αντίστοιχες Βενετικές για επιστροφή του Λέοντα, κάτι τέτοιο δεν επιτεύχτηκε. Αν αυτό όμως κατασκευάστηκε ένα εκμαγιακό αντίγραφο και στήθηκε στην δεξιά άκρη όπως μπαίνουμε του κεντρικού λιμανιού του Πειραιά. Με το πέρασμα των αιώνων και την αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος των περιηγητών για τα κλασικά γράμματα, όπως αναφέρει και ο Σιμόπουλος στο έργο του «Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα», όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες από την Ευρώπη έφταναν στο λιμάνι του Πειραιά και από εκεί επισκέπτονταν την Αθήνα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα της ανεξαρτησίας, στην περιοχή διαδραματίστηκαν πολύ σημαντικές μάχες, η Μονή του Αγίου να έπαιξε σημαντικό ρόλο και πλησίον του Πειραιά, παραλία του Νέου Φαλήρου, βρήκε θάνατο, τον θάνατο ο αρχιστράτηγος Γεώργιος Καραϊσκάκης. Με την σύσταση του νέου ελληνικού κράτους και την με το μεταφορά της πρωτεύουσα στην Αθήνα, που καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη του λιμένου στο Πειραιά σε μικρή απόσταση από αυτήν, η ανάπτυξη της πόλης και του λιμανιού υπήρξε ραγδαία και έτσι σηματοδοτήθηκε μετά από 2.000 σχεδόν χρόνια η νέα του αρχή και μορφή. σε το Da Cristo ένα τραγούδι του Δημήτρη Γκόκου που ερμήνευσαν ο Τάσος Δημάκο, ο Δημήτρης Σταθακόπουλος και η χωροδια του Δικηγορικού Συλλόγου Πύρεα. Στα 1829 εγκαταστάθηκαν κοντά στο μοναστήρι του Αϊσπυρίδωνα οι πέντε πρώτοι νέοι κάτοικοί του, οι πηλιορείτες αδερφοί Γιανακός, Νικολός και Αναστάσης Ζελέπης. Κοντά του ήρθαν ο Σπύρος Διπλάρης από την Αθήνα και ο Γιάννης Κατελούζος. Τους ακολούθησαν ιδραίοι, μωραΐτες, ρουμελιώτες, υπηρώτες, κοιταδίτε, κριτικοί, μικρασιάτες που κουβάλησαν μαζί τους τις παραδόσεις και τα τραγούδια του τόπου προέλευσής τους σαν το τραγούδι «Άιντε κι ας ρεμπελέψουμε, ρεμπέτες να γεννούμε, να μας αγαπούν με λαχρινές, να τις περιφρονούμε». Ο Πειραιάς σύντομα έγινε Δήμος και ο Κυριάκο Σερφιώτη ο πρώτο Δήμαρχος. του Δημήτρη Γκόγκου και του Κώστα Καπλάνη που ερμήνευσαν ο Αλέξανδρος ψωμόπουλο και η Μαρία Κουρτσίδη. Ε, θα ακούσουμε μετά το τελευταίο μας τραγούδι για αυτήν την εκπομπή. Θα είναι πάλι η τον των Κώστα Μάνης ή Γιάννη Παπαϊωάννου σε μία διασκευή του Θανάση καντριότη που θα μα τραγουδήσει η Χριστίνα Μιχαλάκη και θα έχουμε και μια τρίτη εκπομπή με τα υπόλοιπα 7 τραγούδια από το δεύτερο CD που αφορούν τις α, μουσικές μνήμες του Πειραιά, να το πω έτσι, μέσα στο χρόνο και το χώρο και αφού αναφερθήκαμε και στον πρώτο δήμαρχο, τον Κυριάκο Σερφιώτη, να πούμε ότι οι κάτοικοί του συντέριαξαν νέα και πάνω σε γνωστές τους παραδοσιακές μελωδίες και ρυθμούς όπως ο Εφτάσιμος Σύρτο Καλαματιανός ή ο Ενεάσιμος Ζεϊμπέκικος, προκειμένου να εκφράσουν τις κοινέ τους πλεον εμπειρίες, όπως τις περιπέτειες της Ξακουστής Ανδριάννας, που ζωγράφησε αργότερα ο Θεόφιλος ή της κυρίας Δουντούς. Ο νεοσύστατος λοιπόν δήμος είχε μόλις 300 μόνιμους κατοίκους, που φτιάξανε και ονομάσανε τους μαχαλάδες γειτονέ του ανάλογα με τον τόπο καταγωγής τους, Μανιάτικα, Ιδρέικα, Καρπατιώτικα, και πάει λέγοντα. ενώ στις αυλές των σπιτιών οι Βενγκέρες έδιναν και έπαιρναν. Στα 1870 είχε ήδη δημιουργηθεί η πρώτη αστική τάξη του Πειραιά, αφού το ρημοτομικό σχέδιο του Σταμάτη Κλεάνθη βοήθησε στη δημιουργία μιας πολύ όμορφης νεοκλασικού χαρακτήρα πόλης, μιλάμε βέβαια για το 1870 έτσι, όχι για αυτό που είναι σήμερα. Τα πιάνα ήταν στα σαλόνια και τραγούδια με δυτικό φανής τείχο, αλλά επιρροές από Ιταλικές καντσονέτες έκαναν την εμφάνισή τους όπως το Μιαβοσκοπούλα βοσκοπούλα γάπισα». Για να ακούσουν όπερα ή οπερέτα έπρεπε να ανέβουν στην Αθήνα, εκτός και αν ερχόταν στον Πειραιά κάποιους περιφερόμενος θείασους, μέχρι που στις 9 Απριλίου 1895 εγκαινιάστηκε το Δημοτικό Θέατρο σε σχέδια του «Λαζαρίμου». Πρώτε παραστάσεις, η Μαρία Δοξαπατρί και ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας. Ενώ συνέβαιναν αυτά, ο κόσμος υπέφερε και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1930 η νομοθεσία αντιμετώπιζε ως πτέσμα την κατοχή και χρήση ουσιών. Η σύλληψη αρέστο ή ρεστάρισμα οδηγούσε απευθεία στη στενή, δηλαδή στη φυλακή, για μία έως τρεις ημέρες. Η μεγάλη οικονομική ύφεση, η χρεοκοπία της σταφίδας, ο ατυχής πόλεμος του 1897 έστειλαν σχεδόν 500.000 Έλληνες στην Αμερική. Δεν υπήρχε η οικογένεια του Πυρεά χωρίς ναυτικό ή μετανάστη. Η Ανατολή του 20ου αιώνα έφερε στα πειραϊκά γράμματα τον Λάμπρο Πορφύρα, τον Καραγάτσι, μετά από λίγο εφετείο στον Πειραιά και την ίδρυση του δικηγορικού συλλόγου Πειραιά, καθώ και την χειραφέτηση τη γυναίκα όπω διαλάλησε η Μαρίκα Κοτοπούλη στα Παναθήνια του 1908: Εγώ είμαι η νέα γυναίκα που θα καπνίζω και θα ψηφίζω. ή όπω καταγράφηκε αργότερα στο τραγούδι Βαλεντίνα με τα μόρτικα που έγινε και σοφερίνα. Τα κορίτσια και οι κυρίες έπαιρναν τον μπάνιο του στο Φάλιρο, ενώ στο πασαλιμάνι γινόντουσαν ναυτικές επιδείξεις καταδύσεων κολύμβησης και αγώνων υδατοσφαίριση, δηλαδή πόλο. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την πυραιότησα και θα συνεχίσουμε στο τρίτο μέρος με τα υπόλοιπα επτά τραγούδια.